στοιχη 6:16. 6-16 Η διδασκαλία και η συμπεριφορά του Τιμοθέου, οποία πρέπει να είναι. 6. Εάν αυτά θέτης ως θεμέλιο της οικοδομής και ωφελίας των αδελφών, θα είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού και θα τρέφεσαι πνευματικός με τους λόγους της πίστεως και της ορθής και υγιούς διδασκαλίας, την οποία με επιμέλειαν πολύν έχει παρακολουθήσει. 7. Απόφευγε δε τους ακαθάρτους μύθους που μόνον γραίοι μπορούν να τους συζητούν και να τους διηγούνται Γύμναζε δε και συνήθιζε τον εαυτό σου εις συνεχή εξάσκηση της ευσεβούς και αγια ζωής 8. Σου συνιστώ δε την γυμνασία αυτήν διότι μέν σωματική εξάσκησις και γύμνασης ισολίγων είναι ωφέλιμος επειδή αποβλέπει μόνον το σώμα που είναι φθαρτών. Η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμο σε όλα, και στο σώμα δηλαδή και στην ψυχή, διότι υπόσχεται αγαθά και ανταμοιβά και για την παρούσαν και για την μέλουσα ζωήν. 9. Ότι δε οι αγώνε της ευσεβού και αγιές ζωής ωφελούν και στην παρούσαν και στην μέλουσα ζωήν, είναι λόγος αξιόπιστος και άξονα να το παραδεχθεί κανεί με όλη την καρδιά του. 10. Διότι δε είναι αξιόπιστος ο λόγος ούτος, δι' αυτό ακριβώς κι κοπιάζομεν και περιπεζόμεθα ως βλάκες δίθεν και ανόητοι, επειδή έχομεν στηρίξει τα σελπίδας μα εις ζώντα Θεών που είναι σωτήρ όλων των ανθρώπων, τους οποίου συντηρεί με την πρόνοια του, προπαντός δε είναι σωτήρ των πιστών, τους οποίου σώζει από τον νεών θάνατον. 11. Με το Κύρος και την εξουσίαν του αξιώματός σου πρότρεπε και δίδασκε αυτά που σου γράφω. 12. Παρά την νεότητά σου παρουσίασε βίον φρονή μου και αναρέτου γέροντος, ώστε κανείς να μην καταφρονεί των νεαρών της ηλικίας σου. Αλλά παρόλη την νεότητά σου γίνω παράδειγμα των πιστών και στους λόγους σου και στη συμπεριφορά σου κατά τα συναναστροφά σου προς αυτούς και στην αγάπη που θα δεικνύσεις όλους και στην πνευματική ζωή που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα ζεις και στην πίστη και στην αγνότητα και καθαρότητα του βίου. 13. Εως ότου έλθω σου συνιστώ να καταγίνεσαι με επιμέλεια στην ανάγνωση των Αγίων Γραφών, εις την παρηγορία και νουθεσία των θλιβωμένων και κλονιζομένων, εις την διδασκαλία όλων των πιστών. 14. Μη παραμελεί το θείο χάρισμα που υπάρχει μέσα σου και σου εδόθη με επίθεσην επί της κεφαλής σου των χειρών του σώματος των πρεσβυτέρων, κατόπιν εκλογήσεις στην οποίαν οδηγήθημεν από προφητικήν αποκάλυψην. 15. Σου συνιστώ να μελετά αυτά που σου γράφω. Ολόκληρο η διάνειά σου και η ύπαρξή σου να είναι ει αυτά για να γίνει φανερά εις όλους η όλου η πρόοδό σου και δώσει ει όλου το καλό παράδειγμα. 16. Πρόσεχε τον εαυτό σου για σε εκείνα που διδάσκει. Επίμενε ει αυτά. Διότι όταν κάνει αυτό που σε προτρέπω, και τον εαυτό σου θα και εκείνου που σε ακούν.